Στο όνομα του πατρός και του Ήπητο, Αγίπνο Μουσέμινου, Πάντα που για τα πάντα πίσω, και ζωή, Χορηγό και αμήν, και, ασοπά, και ασκήθος, ασκήθος, ασκήθος, αμήν, αμήν. Τελευταία φορά που μαζευόμαστε πριν από το Πάσχα. Η επόμενη συνάντηση, αν θέλει ο Θεό, θα είναι τη Δευτέρα 27 Απριλίου.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 Κάμνη την πράξη και δεν τρέπεται και κοκκινίζει να την πει. Αυτή είναι κακουργία του διαβόλου. Όταν κάνει την αμαρτία δεν τον αφήνει να ντραπεί, αλλά την κάνει φανερά, γιατί γνωρίζει πως αν τραπεί αποθέτει και την αμαρτία. Γιατί μετά όμω τον κάνει να ντρέπεται, γιατί γνωρίζει πως αποτροπή δεν μετανοεί. Δύο κακά κάμνη και στην αμαρτία τον σύρει και από τη μετάνοια τον απομακρύνει. Τι τρέπεσε τώρα, όταν πόρνευ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 και λέει εξαιτία αυτού του λόγου που είναι έκφραση ανδρίας ψυχής έκφραση ταπεινόσεως γιατί ο εγκληματία είναι πολύ κοντά από, στην κόλαση και στον παράδειγμα ταυτόχρονα πως εάν το εγκλημά μου το κλείσω στον εαυτό μου θα γίνει αίσθηση στενοχώριας θυμού οργής αντίδρασης αντίστασης αν όμω το εγκλημά μου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 Τι σημαίνει του χλερού αυτού τους εμέσω. Είναι μια αίσθηση που νιώθουμε εμεί πλησιάζοντα τον Θεό. Νιώθουμε να είμαστε κατάσταση αιμετική. Δηλαδή έτσι εισπράττουμε τον Θεό. Γιατί ούτε από τη μια κατάσταση είμαστε, γιατί δεν παραδεχόμαστε τα χάλια μα, αλλά τα ζούμε, αλλά ούτε γυρνούμε προ τον Θεό. Και είναι πάρα πολύ άσχημο πράγμα κανείς να μην ανήκει πουθενά. Είναι αιμετό, δεν είναι τίποτα. Το να είσαι στην κόλαση σε κάπου τέλο πάντων.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 Αλλά κι εμείς θα συγκινηθούμε, αλλά κι εμείς θα ευαισθητοποιηθούμε και η ζωή μας να αποκτήσει αυτό το πνεύμα που είπαμε στην αρχή ότι οφείλουμε να έχουμε κοινό πνεύμα. Δηλαδή βλέπεις έναν μίζερο άνθρωπο, ένα στενό άνθρωπο και δεν σε συγκινεί, δεν, δεν, δεν, δεν τραβάει καθόλου. Εκτός αν είσαι κι εσύ μίζερος και είσαι μια χαρά. Αν όμω έχεις μια ευαισθησία αυτούς, δεν, δεν σε χωράει τόπος, δεν μπορείς να αναπαυθείς καθόλου. Όσο και να προσπαθεί, όσο και να επιχειρεί να δώσει έναν λόγο συνεννόηση, δεν υπάρχει, γιατί δεν είναι θέμα κουβέντα, είναι εσωτερικού βιώματο. Πόσο η καρδιά σου μπορεί να παυθεί την καρδιά του άλλου ανθρώπου. Πόσο η καρδιά σου μπορεί να ελευθερωθεί στην καρδιά του άλλου ανθρώπου. Το μέγα μυστήριο τη εκκλησία, το μέγα μυστήριο τη πνευματική διακονία είναι να μπορέσει να ελευθερωθεί η ψυχή του ανθρώπου. Να ανασάνει η ψυχή του ανθρώπου.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 όχι απλώς τη συγχωρώ έχουν γίνει, α, τι να κάνουμε, δεν έχουν γίνει, τελείως. Γιατί εξαλήφει το αμάρτημα και το κάμνη ούτε καν να υπάρχει και σαν να μην έγινε. Τόσο πολύ τέλεια το εξαλήφει χωρίς να μείνει ούτε ουλή, ούτε ίχνος, ούτε σημάδι αποδεικτικό, ούτε δείγμα. Και μετά να φέρει παραδείγματα το Άγιος Χρυσόστομος αγιογραφικά. Για αυτό το θέμα. Αυτό λοιπόν αν έχουμε υπόψη μας η ψυχή παίρνει πολύ ελπίδα. Παίρνει πολύ δύναμη. Στην εποχή μας που το σύστημα δεν πάει καλά έτσι λένε. Ίσως και πάλια το ήδη να ήταν αλλά κάθε φορά για αυτό που ζούμε τώρα. Τέλος πάντων λέμε πάντα από τότε που γεννήθηκα θυμάμαι ότι ζούμε στου έσχατους χρόνους και πάντα έρχεται ο Αντίχριστος. Λοιπόν, καλώ τον. Από την άλλη βλέπουμε ότι όλα τα συστήματα τον κόσμο φαίνεται να έχουμε μια τεράστια φθορά. Αλλά η μεγάλη μα ελπίδα είναι ο πνευματικός παράγοντα που κι αυτό δείχνει να σε πτώση. Λένε ότι η εκκλησία δεν πάει καλά, οι παπάδε ή οι δεσποτάτε χάνεται πάνε καλά. Α, πολύ ωραία. Μα δεν είναι αυτή η ελπίδα μα. Η ελπίδα μα είναι η μετάνοια. Η ελπίδα μα είναι το έλεο του Θεού. Η ελπίδα μα είναι το μυστήριο τη μετανία και τη φιλανθρωπία του Θεού. Ο κόσμο να χαλάσει. Όλος όλοι οι παπάδε να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 Ο που το κάνει με το Πνεύμα του Θεού, αυτό το ίδιο το γεγονός είναι η ανταπόκριση. Αυτό το ίδιο το γεγονός είναι η αναγνώριση. Αυτό το, ίδιο το γεγονός είναι η ανάπαυση. Και λέει λοιπόν στο δοξαστικό αυτό της Μεγάλης Ετάρτης που είναι όρθρος, είπαμε, της Μεγάλης Πέμπτης, που αναφέρεται στο μυστικό δείπνο, στο πλήσιμο των των, μαθητών, των ποδών μαθη, των μαθητών του Κύριου μα. λέει «Μυσταγωγόν σου Κύριε του μαθητά ερίδας και ζελέγων».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 Και συνεχίζουμε την φιλία και ισχυροποιούμε την φιλία. Λοιπόν, τι θέλει ο Θεό για να ισχυροποιηθεί αυτή η φιλία, να παραμείνει αυτή η φιλία και να αποδειχθεί την είναι και να τιμήσει με αυτή τη φιλία, Κάποιου όρου βάζει τέλο πάντων, Ποιου όρου. Ήουν φίλοι μου εστέ, ήουν ημι φίλοι μου εστέ, Αν είστε φίλοι μου, εμε μιμήστε. Τι να κάνουμε δηλαδή. Ο Θεό πρώτο είναι, έστω έσχατο. Όποιο θέλει να είναι πρώτο, δεν είναι τελευταίο.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 Αναφέρεται επειδή στι πόλεις τώρα πού να, να σηκωνόμαστε πρωί-πρωί, το κάνουμε αφέ πέρα. Αλλά είναι όρθος της ημέρας. <coughs> της <coughs> της Πέμπτης, τη επόμενη ημέρα. Λέει, στο συνεξάρι τη μεγάλη εβδομάδα, τη μεγάλη Πέμπτη. Τι αγία και μεγάλη Παρασκευή. Τα άγια και σωτήρια και φρικτά πάθη του κυρίου και Θεού και σωτήρου Ιησού Σούγρουστο επιτελούμε. Του επτισμού, τα ραπίσματα, τα κολαφίσματα.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 Δηλαδή συμμετέχει η κτήση στο, στο κακό. Συμμετέχει η κτίση στο καλό. Δηλαδή η, η κτήση είναι ταράσετο. Συμμετείχε σε αυτό το πάθος. Ή η, η είναι ταράσετο και εμεί μένουμε ατάραχοι και με παχιά τη συνείδηση, χωρίς να λιονόμαστε. τι σημαίνει ποιο σκληρή και από πέτρες είμαστε. Αλλά τι γίνεται ποιο σκληρή και από είμαστε, αλλά πάρει υπάρχει ελπίδα.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 Και με την εσωτερική άσκηση τη εσωτερική σιωπή, αλλά και εξωτερικά, κόβουμε ανάγκες, φροντίδε που δεν είναι απαραίτητε. Για να μπορέσουμε να δεχθούμε αυτό το μυστήρι, το οποίο θα μα δώσει πολλά σημαντικά πράγματα στην πορεία μα. Θέλετε κάτι να ρωτήσετε, Σήμερα ήταν μια καθηγήτρια μου σε ηλικία 90. Τελικά σα τα έδωσα αυτά, σούπερ, τα χρήματα που βρήκατε. Σα τα γύρισα στα υπόλοιπα. Ε, Μένω σε ένα ποσό. Παρακάτω.